Χρυσάνφυγα, τα αγαπώ αυτό το όνομα, έφυγω εγώ κτλ. Αν δεν προλάβω τα μηνύματά σα, ε, γιατί έχουμε να συζητήσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Σα έλεγα νωρίτερα, θα έχετε ακούσει την ειδησιογραφία, φασαρίε στα εξάρχεια, συγκρούσει, επιτέθηκαν στη μια δημιουργία συνελήφθησαν αυτοί κτλ. Τα, τα, τα εξάρχεια λοιπόν μπορεί να τα ακούμε να λέμε, αγάγια να δούμε ποια ήταν η τελευταία σύγκρουση, αλλά είναι μια περιοχή, μια γειτονιά με εξαιρετικό πνευματικό και καλλιτεχνικό υπόβαθρο και είναι κυρίως ένα μέρος όπου ζουν άνθρωποι, όχι ειδήσει. Και ζουν άνθρωποι που θέλουν να συνεχίσουν να ζουν εκεί, ζουν ναι, οι άνθρωποι που θέλουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους εκεί και αυτό δίνει ένα χαρακτήρα στην περιοχή. Δηλαδή είναι και αυτό μια γειτονιά, μπορεί να υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες, οτιδήποτε. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, και μάλιστα οι νεότεροι και αυτοί που είναι και πολλά υποσχόμενοι για το μέλλον μα, όχι για το, εγώ δεν μπορώ να δώσω κάτι για το μέλλον, ό,τι έχω δώσει, ό,τι δίνω, θέλουν να μεγαλώσουν τα παιδιά του. Για να τα μεγαλώσουν πρέπει να δουλεύουν Ζούμε σε μια εποχή, ξέρετε, αλλά ποτέ δεν πέφτανε από τον ουρανό τα λεφτά. Αλλά είναι δύσκολη η καιρή. Περιμένουμε κάθε πρωί πω θα ξυπνήσει ο Τραμπ για να δούμε τι θα κάνει η παγκόσμια οικονομία. Όταν λοιπόν ένα τέτοιο ζευγάρι θέλει να κάνει ένα παιδί λέει τώρα εγώ αυτό με τη δουλειά με αυτά πως θα μπορέσω αλλά ακούω το δημογραφικό μας λένε ότι έχουμε πρόβλημα ας κάνω κι εγώ ένα παιδί που θέλω να το μεγαλώσω να τα αφήσω στο ευρωφωνηπιακό σταθμό να πάω να δουλέψω να το μεγαλώσω να πάει στο σχολείο και να πάει εδώ που είναι το σπίτι μας όταν είδα λοιπόν ότι εκεί στους παιδικούς σταθμούς των εξαρχείων οι θέσεις από το 17 λέει, μειώνονται συνέχεια λοκάτσερε ρε παιδιά και αυτοί οι άνθρωποι τι θα γίνουν. Ζητήσαμε από την κυρία Κατερίνα Ζωγράφου που είναι εκπρόσωπος της συνέλευσης γονέων παιδικών σταθμών των εξαρχείων και να μας πει εντάχει το πρόβλημα αλλά να μας πει γιατί σήμερα έκαναν και παράσταση στο Δημοτικό Συμβούλιο πώς πάει η υπόθεσή τους. Θα ακούμε περισσότερα παιδικά γέλια και διάφορα στα ή σιγά σιγά θα τα αφήσουμε στο Airbnb. Και θα με τικήσουμε όλη. Κυρία Ζωγράφου, καλό απόγευμα. Καλώ ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Ε, κοιτάξτε, εμεί θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ για να παραμείνουμε στην περιοχή. Αν και έχει γίνει πολύ δύσκολο πλέον. Ε, Όπω τα είπατε και εσεί πριν, μία μετανίκια που φτάνουν τα ένα σπίτι με δύο πνοδομάτια στα 750 ευρώ. Ξεκινάμε από 750 ευρώ. Α, μάλιστα. Οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί που υπάρχουν στην περιοχή, αν βρει θέση, ξεκινάνε από 400 ευρώ το μήνα. Α, άλλο ενίκιο. Και, ναι, και και... <laughs> άλλο ενίκιο. Ναι. <laughs> και οι δημοτικοί βρεθογονιπιακοί σταθμοί κλείνουν. Όταν λέτε κλείνουν τι εννοείται. Κλείνουν. Λοιπόν, από το 2017 μέχρι σήμερα, να σας πω μόνο ότι οι θέσει φιλοξενίας των νηπίων στα εξάρχεια έχουν μειωθεί από 125 σε 32%. Δεν, δεν έχει παιδιά, γι' αυτό δεν κάνω. Όχι, κάνει... βέβαια. Α. Παιδιά έχει Α. και τα παιδιά κάνουν αιτήσει. Και οι αιτήσει φυσικά δεν εγκρίνονται και αναγκάζονται είτε να πάνε σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό, είτε να βρουν ενταντάγωνε, είτε να φύγουν από την περιοχή. Mm. Ε, φυσικά, σε όλο το δημοσί οι βρεφικοί και οι νηπιακοί σταθμοί έχουν πάρα πολύ μεγάλη μείωση τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Αλλά στα εξάρχεια είναι τριπλάσιο ποσοστό. Έχουν κλείσει το 75% των θέσεων. Και σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο που καταφέραμε και μπήκαμε Α, μέσα. Ωραία, ναι, αυτό. Ήθελα. Πήραμε το λόγο. Ωραία. Ακούσαμε όμω από την πρόεδρο του Δημοτικού Βρεθοκομείου ναι. ότι η Θεμιστοκλαίου, που είναι ένα από του τρει παιδικού σταθμού, θα κλείσει τον παραχρόν. Ολόκληρο. ολόκληρο. και θα μείνουν όλα τα εξάρχια. Δεκαπέντε θέσει νηπίων μόνο. Για να μην τους κατηγορούμε τους ανθρώπους, καλά εσείς mm -hmm. ξέρετε, επειδή εμείς δεν ξέρουμε. Δεν σας παρουσίασαν κάποιο λόγο, δηλαδή ε, Κοιτάξτε, ε, ναι, δεν, θέλουμε παιδιά, δεν θέλουμε παιδιά, δεν βρίσκουμε ας πούμε... Θα πω, ναι, ναι. Για πείτε μου. Η... Λοιπόν, ψάχνοντάς το λοιπόν, γιατί μας απασχολεί πολύ το θέμα... Ε, φυσικό είναι, σας... Υπάρχει, ναι, το 2017 ε, βγήκε ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο ορίζει, ορίζει αυτηρές προδιαγραφές Λειτουργία στους ευρεφανιπιακούς σταθμούς. Αυτό εκ πρώτης ακοής ακούγεται καλό. Δηλαδή φυσικά και ακούγεται καλό. Να υπάρχουν καλό. οι συνθήκε ναι. που αξίζουν στα παιδιά. Πολύ ωραία. Φυσικά. Γιατί σήμερα και όλα παραδέχτηκαν ότι υπάρχουν προβλήματα στατικότητα στους σταθμούς που πηγαίνουμε τώρα τα παιδιά Α. μας. Ε, Φα... Και δεν πληρούν τις προδιαγραφές. Το ζήτημα είναι ότι από το 2017 τι κάνουν σήμερα. Γιατί μέχρι στιγμή μόνο κλείνουν. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε δηλαδή, γιατί μας λένε Συγγνώμη ναι, σας διακόπτει μα... η δικαιολογία ναι, ναι, ναι. Είναι ότι δεν βρίσκουμε τους κατάλληλου χώρους Άρα δεν ακριβώς. μπορούμε να κάνουμε τίποτα Ακριβώς Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε Είναι πώς ναι. γίνεται να τους βρίσκουν οι ιδιώτες Τα κατάλληλα κτίρια Τους κατάλληλου ναι. χώρους Είναι αυτοί οι ιδιώτες Είναι, είναι, είναι, είναι μαμούνια Αυτό ναι. είναι το, το, το θέμα <laughs> Όταν υπάρχει κέρδος ξέρετε mm -hmm, Ο ακριβώς, άνθρωπος ναι. Ναι. Α, μάλιστα. Ναι. Α, εκεί δηλαδή έχει όμω ιδιωτικού. Έτσι. Δεν είναι ότι δεν έχει. έχει, έχει εντάξει, έχει πολλού, έχει τρει ιδιωτικού μάθαν, οι, οποίοι, οι δύο εκ των οποίων έχουν ανοίξει τα τελευταία 8 χρόνια, έτσι, ναι. που σημαίνει ότι υπήρχαν κτίρια. Ναι. Και ακούγεται, θιμολογείται στην περιοχή ότι ετοιμάζονται να ανοίξουν και άλλοι δύο μάλιστα. για του ιδιωτικού σταθμού, να σα πω, ότι προδιαγραφέ είναι ίδια με του ναι, δημόσου δημοτικού σταθμού. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν Άρα... θεωρούμε ότι το ζήτημα είναι πολιτικό. Πάντα. Η, η ζωή mm -hmm. μας, η καθημερινότητά μας, αυτό είναι η ουσία ναι. της πολιτικής. Mm -hmm. Δεν είναι με ποιο κόμμα είναι η ζωγράφου, Παπασταματίου και ναι. τι κάναμε, τι είπαμε στο καφενείο. Είναι mm -hmm. Αυτό είναι η, η ζωή μας. Και όταν μιλάμε πια για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, εγώ το ξαναλέω, ε, mm -hmm. είναι τα παιδιά, λέμε για μια χώρα που γερνάει, μια χώρα που χάνει mm -hmm. τις δυνάμεις της. Και έρχεται η Κατερίνα, ο Γιώργος, ο Ανδρέας, και λέει ορίστε. Εγώ έχω και ναι. αύριο, έχω παιδιά ε, Δεν γίνεται εμεί να λέμε τώρα ε, Ναι, ναι ε, λοιπόν, για να δούμε το διατάφτα mm -hmm. και να έχουμε mm -hmm. ένα συμπέρασμα και να το παρακολουθήσουμε. Ναι, δηλαδή, ναι. σα δέχτηκαν βέβαια στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλήλωνα, μιλήσατε, ναι. του εκθέσατε το πρόβλημα, αλλά δηλώνουν αδυναμία να βρουν μια, ναι, ναι, ναι. μια λύση. Ναι, ναι. Δηλώνουν αδυναμία. Μα είπαν σήμερα ότι σήμερα θα αρχίσουν να, Ο, σήμερα, τώρα θα αρχίσουν να ετοιμάζουν μελέτε. Προκειμένου να ενταχθούν κάποια στιγμή σε προγράμματα που θα βγάλει η Περιφέρεια. Για να βρουνε κτίριο Μάλιστα. Το δικό ε, σας παιδάκι τι ηλικία έχει Το δικό μου είναι τριών ε. Και είναι πολύ πιθανό Του χρόνου να είναι ένα από τα 12 παιδάκια Που, που δεν είναι, θα για χωράει Για τα οποία δεν θα υπάρχει Φοβάμαι μήπως ε, mm -hmm. σε, Όχι εγώ δεν θα κάνω τότε Μήπως έναν ανάλογο mm -hmm. που κάνει εδώ Εκπομπή Βγει ως εκπρόσωπο. Mm -hmm. Το παιδάκι σας ναι. να και μιλήσει και πει ότι και όχι. Ίδια. Όπου να τα προγράμματα, ολοκληρώνονται και έρχεται η ναι, ναι, ναι. χρηματοδότη. Έτσι, με ναι. συγχωρείτε τώρα που ένα τέτοιο Έτσι, ναι, θέμα, ναι, ναι. αλλά δεν έχει. Δε, δεν το κοροϊδεύουμε αντιθέτω. Νιώθουμε Έτσι, ναι. ότι είναι πολύ σημαντικό. Και ναι, έχει ναι. μείνει λοιπόν αυτό εκεί. Οπότε τώρα τι Έτσι, ακολουθεί από εσά. Έχουμε ζητήσει και άλλη συνάντηση με το Δημοτικό Βερθοκομείο Αθηνών στι 28 του μηνό. Θα κάνουμε ένα έτοιμο στο Δημοτικό συμβούλιο να μπει το θέμα μας στην ημερήσια διάταξη γιατί σήμερα ήμασταν εκτό ημερήσιας διάταξη. και θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις. Και έχουμε κάνει facebook, έχουμε κάνει blog, βγάζουμε κείμενα, είμαστε πολύ αποφασισμένοι και αποφασισμένες. Αγαπάμε πολύ τη γειτονιά μας και δεν θέλουμε καν παιδάκι να μείνει εκτός, δεν θέλουμε να φύγουμε και θέλουμε το κέντρο να παραμείνει γειτονιά Μάλιστα. και όχι μόνο... Θα δούμε κι εμείς να θέλετε. μιλήσουμε έτσι ναι. και με τους αρμόδιους εκεί στο, στο Δήμο να μας πούν οι άνθρωποι, γιατί ξέρετε, Ωρα. μπορεί να το προσπαθήσουν και μακάρι mm -hmm. να έχουμε να σας πούμε εμείς τα καλά νέα. Για μακάρι να δηλαδή, ναι, Έχει. να σας ακούω, <laughs> την ακούω, τη δυσπιστία στη φωνή σας και είναι <laughs> <πολύ> απόλυτα δικαιολογημένη, <laughs> αλλά ξέρετε, α, με την ευχή και την προσπάθεια... Δεν ξέρει κανεί τι μπορεί να, μπορεί να γίνει. Να γίνει. Ναι, ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζωγράφ, και εγώ θα, θα, θα είμαστε πολύ. σε επαφή. Να σας καλώ. ευχαριστώ. Γεια, Γεια σας.